Με βάση την κλασική κατάταξη, δύο εκπομπές για τον βιζίνο είναι ήδη πολλές, αν σκεφτεί κανείς, ότι δύο εκπομπές αφιερώσαμε και στον Καβάφη, παραδείγματος χάρη. Εκείνο όμω που μας ενδιαφέρει, όπως έχω πει επανειλημμένος, είναι πρώτον μέσα αυτή την κατάταξη να κινηθούμε δικτυωτά ή πλαγιοκοπώντας την, έτσι ώστε να την αποσυναρμολογήσουμε και να την ανασυγκροτήσουμε πάνω σε αληθινότερη βάση. Και δεύτερον, να παρακάμψουμε ακριβώς τις αξιολογήσεις εκείνες οι οποίες θεωρούνται ακλόνητες. Και στο κάτω-κάτω, γιατί όχι ευζήνο, Γιατί όχι αν όπως λέγαμε την άλλη φορά, εισάγει το στοιχείο εκείνο της παιδικότητας ακριβώς, που διαφεύγει του Σολομού Όχι, ας το ξεκαθαρίσουμε, ευκαιρίες δοθήσεις, επειδή ο δεν έχει στοιχείο παιδικότητα. Στην περίπτωση του Σολομού, μάλιστα, θα έλεγα ότι η ίδια η γλώσσα συλλαμβάνεται στην παιδική ηλικία τη ή στην παραδείσια στιγμή τη. Ο Σολομός πρέπει να την είδε, όπω αν θυμάστε την ταινία για τον Κολόμβο με τον Ζεράρντε Μπαρδιέ, που διαλύονται οι ομίχλε και ξαφνικά εμφανίζεται μια άγνωστη ω τότε ήπειρο. Και γι' αυτό πέτυχε ακόμη και την πρωινή δροσιά τη, α πούμε όταν γράφει η αθλία ψυχή καθήμενη σε χόρτο σε λουλούδι, βρίσκεται στην καλή και στη γλυκιά της ώρα κομή Ο Βυζινός πετυχαίνει όμως το σπαρακτικό, το ιδιπόδιο, το πληγωμένο κομμάτι της παιδικότητας, το θεματικό της κομμάτι, ας πούμε. Όμως, όταν λέμε για παιδικότητα, δεν πρέπει να φανταστούμε κάτι το οποίο είναι περίκλειστο, ένα αυτιστικό που χοροπητάει πάνω σε διβάνι, γιατί στην περίπτωση της πίεσης, η παιδικότητα συμπλέκεται πάντα με άλλα πράγματα. Μάλιστα, μια και στο Βυζιεινό πετυχαίνουμε την παιδικότητα τη στιγμή που εκρήγνεται με στο ποιητικό τοπίο, μου φαίνεται ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε δύο μικρά επιγράμματα, αυτοβιογραφικά. Το ένα, θα το θυμάστε ίσως, είναι «Βλάστησε τα γονικά μου, καρβουνασβεστά δοναρίζα». «Γεώργη» λένε το όνομά μου, «το φτωχό χωριό μου Βίζα». Αυτό ακούστε το σαν κοινωνική δήλωση. Ακούστε το με φόντο ας πούμε τους πατατοφάγους του Van Gogh. Ακούστε το σαν μια υπενθύμηση ότι κάποιος που θυμάται πολύ καλά τι του συνέβαινε όταν ήταν παιδί, συλλογικά ειδωμένο αυτή τη φορά, είναι κάποιος που θυμάται την αληθινή συνθήκη με την οποία συνέβησαν όσα του συνέβησαν. Το ίδιο θυμόντουσαν η Φαντουργία, ας πούμε, την εποχή των Λουδητών. Τα τραγούδια του λέγανε τι ωραία που θα ήταν να είχα ένα κήπο. Θυμώντουσαν ακόμη ότι υπήρχε κήπο. ή θυμώντουσαν αντίθετα τη φοβερή μιζέρια με την οποία καλλιεργήθηκε η ζωή του. Άλλωστε, το παιδικό και το κοινωνικό, στην περίπτωση του Βυζίνου, είναι αδύνατον να αποσυνδεθούν, αν σκεφτούμε ότι την αποκάλυψη τη ψυχοσύστου, που την έζησε σαν ένα έξαφνο ορφάνεμα, την οφείλει στο ότι πέθανε ο ευεργέτης του, ο πλούσιος Ζαρίφης, στον οποίον ο Βυζήινός αναγνώριζε ταυτόχρονα μια πατρική φιγούρα και έναν άνθρωπο που τον κάλυπτε κοινωνικά για να μπορέσει να σπουδάσει και να εργαστεί. Και αν πάμε στο άλλο επίγραμμα, εδώ τα πράγματα βαθαίνουν ακόμη περισσότερο. Έλεγε ο Βυζήινός, ραφτάκινη μη γιατί να ντροπιαστώ και να ενταρνιούμε. Λυσμόνισα τα ράματα, την πύχη, μα την ιδέα της τέχνης τη θυμούμε. Λοιπόν, οι άνθρωποι καμιά φορά τις σοβαρότερες δηλώσεις τις κάνουν εν παρόδο ή νομίζοντας ότι λένε κάτι άλλο. Έτσι, από αυτή τη δήλωση την εντελώς απλή. Κρατήστε τον απόήχο των φαντουργών που λέγαμε πριν, ακούστε την όμως, προτείνω έτσι ξαφνικά, και παρά τη βούληση του ποιητή, σαν μια δήλωση ποιητική. Εγώ αυτή τη στιγμή την άκουσα κάποια στιγμή, έτσι δεν μπορώ να την ακούσω πια αλλιώ, και στο μυαλό μου συνδυάζεται με το άλλο μεγάλο ποίημα ποιητική που έχουμε από έναν άλλο ποίητη, στον οποίο μετακυλήθηκε το θέμα της παιδικότητας, τον Άγρα. Σας το θυμίζω, αν το θυμάμαι κι εγώ. Δίψας του στίχου το πουλί, της ξενιτιάς στα αγιέρια. Μα ο κόσμος έχει ξενιτιές κι ο κόσμος δεν τις ξέρει. Μην πεις, δεν θυμάμαι τι λέει, παρακάτω λέει, μην πεις, αχ πώ να κάμω, πιάσε το στίχο σου σκυφτός, σαν το ψωμί από χάμω. Με δύο λόγια, ο Βυζίνος υπενθυμίζει εδώ πέρα, ότι στο κέντρο του καλλιτεχνικού εγχειρήματο υπάρχει μια αιμονή ιδέα, ένα πατρόν, ας πούμε. Και υπάρχει και μια ιδέα της τεχνικής, του πώς να το κάνεις. Και αυτά επιμένουν και σε παιδεύουν, ακόμη κι αν η δεξιότητα ή οι υλικέ προϋποθέσεις έχουν χαθεί από τα χέρια σου. Μιλάει για ένα βάσανο, δηλαδή, και ταυτοχρόνως για την αληθινή υλικότητα της τέχνης, που είναι μάλλον ένας καίμος παρά ένας μετρονόμος. Εν πάση περιπτώσει. Όλα αυτά είναι ψιλολόγια. Χωρίζουν την τρίχα στα τέσσερα. Με ενδιαφέρει όμως να τη χωρίσω. Γιατί μόνο με τέτοιες μικροδιασπάσεις μπορούμε να απελευθερώσουμε και αυτό που στα αλήθεια θέλουν να πούν οι ποιητέ μας. Κυρίως εκείνοι που κατετάγησαν όπως πολύ πικρά ηρωνευόταν ο κόσμος πολίτης στους αγγέλιους ενός χαμηλότερου ουρανού. Και άλλωστε το μοτίβο της πεδικότες το είπα ήδη, τη στιγμή εξεράγει μες στο ποιητικό πεδίο, ουδέποτε εξαφανίστηκε. Μετακυλίεται, παίρνει αλλοτροπικές μορφές, μας οδηγεί στον Πορφύρα, ας πούμε, ή, αν το ακούσουμε σε τετάρτη αυξημένη, μας οδηγεί στον Άγρα. Κι αλλού όμως, κι αλλού. Ίσως το ράντο, ας πούμε, όταν γράφει εκείνο το εξαιρετικό, δίχως στηρούθηκε τη βάλια. Έτσι θα το αφήσω να κυλήσει ακόμη λίγο έχοντας, το ελπίζω απαλλάξει από τις ιδεολογικοποιήσεις που το συνοδεύουν, από εκείνη την προσποίηση παιδικότητας που είναι απ' θα το αφήσω να μας πάει ακριβώς στον Πορφύρα. Ακούστε ένα ποίημα του Πορφύρα, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα, και μάλιστα πριν καν βγει στην άλλη όχθη που λέγαμε, να το έχει γράψει ο βυζίνο. Λέγεται το Στερνό Παραμύθι. Πήραν στρατεί στρατή το μονοπάτι, Βασιλοπούλες και καλοκυράδες, Από τις ξένες χώρες βασιλιάδες Και καβαλάριδες απανοστάτη. Και γύρω στις γιαγιάς μου το κρεβάτι, Ανάμεσα από δυο χλωμέ λαμπάδες, Περνούσανε και σαν τραγουδιστάδες τι τραγουδούσαν, ποιος το ξέρει, κάτι. Κανείς για τις γιαγιάς μου την αγάπη, Δε σκότωσε τον δράκο ή τον αράπη και να τη φέρει αθάνατο νερό. Η μάνα μου είχε γονατίσει κάτω, μα απάνω μια φορά κι έναν καιρό ο αρχάγγελος χτυπούσε τα φτερά του. Δεν θα αναλύσω αυτό το ποίημα, καταρχήν γιατί είναι πεντακάθαρο το πόσο σπουδαίο είναι και δεύτερον γιατί κάποια στιγμή θα επανέλθω στο πορφύρα, δεν μου την και μάλιστα θα διαβάσω ολόκληρη την ανάλυση της παλιάς αυλής, του ποίηματός του, από τον Αγρά. Προς το παρόν θέλω να κρατήσω το νήμα που ξετυλίγουμε και να πω πως ο αυθεντικός πορφύρα είναι αυτός και όχι Φερρυπίν ο πορφύρας του Λάκρη που το ξέρουμε όλοι, αν όχι επειδή έχουμε διαβάσει η Πορφίρα, οπωσδήποτε πάντως επειδή άρεσε πολύ στο Γιούγκερμαν την ώρα που έπινε τι καφεδιέ του στην Καστέλα. Ο Πορφίρα, ένα άνθρωπο που δεν του έλειπε η κοινωνική συνείδηση, το αντίθετο θα έλεγα, ήταν από του πρώτου μάλιστα που συμμετείχαν σε κύκλους σοσιαλιστών και στι προσπάθειε των συγγραφέων να οργανωθούν. Αντιμετωπίστηκε όπω και ο Βυζηνό υπό άλλου όρου, υπό όρου καθαρή τρέλλα, σαν λοξός. Ή σαν ένα οδικό πτηνό, ο κίτσπραγματοποιημένο, θα έλεγε ο Άγρα. Και εν περιπτώσει σαν άνθρωπο που, όπω έλεγε ο Γιώτα Μη Παναγιοτόπουλο, παρόμοια με τον Παγκανίνη, μπόρεσε να παίξει σε ένα μονόχορδο βιολί. Την ίδια χορδή πάντα, εκεί. Ο Γιώτα Μη Παναγιοτόπουλο, ο οποίο, σημειωτέων, έχει παίξει μια ανάλογη χορδή, γλυκύτατα μερικέ φορέ, όπω εκείνο το πείμα που τελείωνε Τα παιδιά συλλογιούνται τώρα μόνα τα παιδιά που είμαστε άλλο, τα κι εμείς, έθρια μνήμη σαν ορόδο τη της Αυγής, το κορίτσι του αγύριου του χειμώνα, κτλ. Αντιμετωπίστηκε δηλαδή και ο Πορφύρας, εν μέρη σαν ένα είδος ελάσσονος παπαδιαμάντη, εν μέρη σαν ένα είδος ελάσσονος σκέτο. Για το πρώτο φταίει κι ο ίδιος. Ένα πολύ ωραίο πείμα του είναι το ακόλουθο. Πιέσ του γυαλού τη σκοτεινή ταβέρνη, το κρασί σου. σου. Σε μια άκρη τώρα που άρχισαν ξανά τα πρωτοβρόχια Πιες το με και σκυφτούς ψαράδες αντικρίσου Μ' ανθρώπου που βασάνισε κι θάλασσα κι φτώχια. φτώχεια πιες το η ψυχή σου ανένιαστη τόσο πολύ να γίνει Που ανέρθει η μοίρα σου η κακιά να τις χαμογελάσεις Καημοί καινούργοι αν έρθουν, μαζί σου α και εκείνοι. Και αν έρθει ο χάρο, ήσυχα και αυτό να τον κεράσεις». Και σε αυτό το πήμα, καταφάνερ είναι και η κοινωνική συνείδηση, και ένας τόνος που σαφώς προϋποθέτει παραπάνω από μία χορδή. Εγώ θα έλεγα μάλιστα ότι αυτό το πείμα κρατάει έναν πολύ σαφή απόίχο, υπό όρους απόσυρσης, το Tristan Corbiere. Και στο κάτω-κάτω τι θα πούνε όλα αυτά, τα μονόχορδα, τα ελάσσονα. Υπάρχει ένας ε, Αμερικάνος καλλιτέχνης, ο Τζόζεφ Κορνέλ. Του 20ου αιώνα, καλλιτέχνη, ο οποίο πέρασε όλη του τη ζωή σε μια παράγκα που είχε φτιάξει δίπλα στο σπίτι τη μαμά του και εκεί πέρα έφτιαξε κάτι κουτιά μέσα στα οποία συνέθετε διάφορα αντικείμενα, κυρίω όμω φωτογραφίε των Σταρ. Έχω δει τα κουτιά που είναι οργανωμένα γύρω από φωτογραφίε τη Λορίν Μπακόλ. Το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό. Επειδή υπάρχει αποτέλεσμα, επειδή το αποτέλεσμα είναι το μοναδικό κριτήριο. Κι όμω, εάν η επίσημη ιστοριογραφία μα με άκουγε να αφιερώνω εκπομπέ εκπομπών στον Βυζιεινό ή στον Πορφύρα, θα μου λέγαν, εντάξει συμπαθητικό, αλλά θα παραμείνουμε για πολύ ακόμη στη μάντρα του Ατήκ. Όλοι αυτοί είναι συναισθηματικοί και μινόρες. Για ρελάνς, λοιπόν, στι επόμενε εκπομπέ, θα διαβάσω ένα κείμενο, το οποίο όταν το πρώτο διάβασα, να πω την κοινοτοπία, μου άνοιξε τα μάτια. Είναι ένα πάρεργο του Τελουάγρα, που λέγεται «Nichil Minor in Literis» ουδέν έλασον εν τη λογοτεχνία, δηλαδή. «Στοιχεία για την αγορά χαλκού» Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.